Σημείο προ Ήλιος, σαν τελεία, μάτι, σαν τελεία, τελεία, σαν <coughs> απότομη διακοπή. Λοιπόν, ναι, ε, απότομη διακοπή στο Let's Talk About Us. Σημειώνω με σένα για σένα το κάτι πρέπει να πεις εσύ να σκεφτεί, εάν συμφωνείς ή θέλεις να προσποιηθείς ότι ζεις κάθε μέρα που παρατηρείς μια γραμμή γεγονότων, μια λίστα κινήσεων, μια δέσμη συλλογισμών διότι... Ό,τι λέει ο τίτλος. Ε, πες, ρε, μαλά, κα... Εντάξει. Διότι στην πλευρά σου αποκτούν ρόλο όσοι έχουν δηλαδή διατηρούν ευθύνη με αντικείμενο τη τήρηση ζημιών εκτός οικοπαίδου